Σύνδεσε τώρα αυτό το τρίμα δεν προλαβαίνει, το άλλο. Παλιού πνεύματο. Διάλεξε ή κανένα πλούσιο να πάμε ρεμα να κάνουμε πώ τον πήσουμε να μα δώσει καφράκω από πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί Δεν μπορούμε να τον πήσουμε εγώ κι εσύ. Ο τσίπα μπορεί να το πείσει. Τι είμαστε το ίδιο είμαστε. Είναι ξέρμα μου. Ναι, μπορεί να επιτυχεί όμω για να το λέω τσίρα θα πετυχαίνει. Δεν γίνεται σε όλου, αυτό δεν κατάλαβε. Εκείνο ξέρει όπω έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Έτσι και τώρα. Α δεν είναι γενικό λένε. Δεν είναι γενικό, ο ίδιο έχει αυτό το άγιμα τη φίλκα. Α, το κεφάλι, δηλαδή μόνο το τσίπρα επακλεί. Ποιο θα υπακούσει. Πιον τρέμει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 Έφερε να το χάνει. Ο Τσίπρα έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα. Ε, όλα όχι. Ε, δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα. Τι συνέβαλε λίγο, Ο Τσίπρα ίσα που ακούπησε. Είναι παιδί μου ίσα που ακούπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα. Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλι. Ναι, λέμε και για τον Κούλι. Να τα ταραβάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρα έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό. Μακάρι το παιδί και εγώ του το εύχομαι να. Τη ρευχή τη Παναγία να έχει. Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθε είστε δημοσιογράφοι. Υποτίθεται Υποτίθεται κύριε, υποτίθεται, είπαμε εμεί ότι είμαστε υποτίθετε. Υποτιθέστο. Αυτό που μιλά σαν Άραβε, ένα δημοσιογράφο, τι Ό,τι γουστάρι είναι. Εσύ τραβά καναζόρι. Φυσικά γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά τη Ελλάδα. Άσε τώρα ρε μπαγλαμάτσι κυρικιτζίπ, θα μα πει την κατά τη Ελλάδο. Έλα τώρα σε παρακαλώ. Εσύ δηλαδή τι. Πολύ σε ανέχτηκα. Ο Μιτσοτάκη είναι καλό, αυτό πιστεύετε. Ε τι είναι ο Μιτσοτάκη, κακό. Άμα ήταν κακό θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι άρα καλό. Ωραία λογική. Α δεν έρχεται.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 Έλα να αλλιώ. Καλά, θα τα θα τα ξαναπούμε. Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω. Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεφίρνου θα ήθελα να ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξιδότητοι. Και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μα. Όμω. Oh, είχαν υγεία οι ευεργέτε μα. Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι. Τα το ξέρει ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσαν 50 ευρώ. Να το. Να τα κάνει τι. Δεν Και εσύ τι τα έκανε. Εγώ, σουβλάκια. Τέτοιο μαλακίκαση. Ε, ήδη, να κάνω. Παχαίνουμε και όλα. Τσάνε να κάνουμε. Πάρε μισό κιλό αντίκριτο εκείνα σε δύο θεό. Και εσύ και ο Τίμιο να είστε λιγότερο τοξικοί. Γιατί μα κάνετε και εμά τοξικό. Και ο αγώνα μα δεν πρέπει να είναι τοξικό. Παλεύουμε. Ταξίνος. Πρέπει να κάνουμε αποτοξίνωση. Γι' αυτό λείψαμε. Πρέπει να είναι ταξικό. Κουμπαρέ. Γεια. Έλα, Αποστολέ. Έλα, τι. καλά. Λοιπόν, ο Μίσσα είμαι. Ωραία. Λοιπόν, είχα δω μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Νταγκετέρ. Για το ποιο είναι πιο αντισύστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον. Νίκο Σταντοπούλου, εσύ τι λες στη πως Ε, κι εγώ δυσκολεύομαι. Οι Κωνσταντοπούλου θα έλεγα. Πιο πολύ από το Τζίπρα αντισύστημα Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπε τώρα. Εσύ λε ότι ο Τζίπρα είναι πιο αντισύστημα. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτη, εγώ είμαι αριστερό. τώρα. αι, αλλά... τη ζωή τώρα επειδή την ξέρω και προσωπικά, ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα. Άμα την ξέρει προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα η Μεγάλη λουκάκι δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.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 Να καθίσω γιατί παθαίνω αρθροστατική πίεση. Σε κανονικότητα, <σοφεί> όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλη να κλάψουμε. Ε, είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργό σου, ο Κατρούγκαλο, μα έχει κόψει τι εντάξει. Και τι θα τι κάνατε. Εγώ <σοφεί> ράζω τη μαλάκια στα εγγόνια που δεν χορτάνε παιχνίδια. <σοφεί> όχι, καλά σα έκανα. Θα <σοφεί> επιστρέψει και μετά να να μιλάει. Να σου επιστρέψει. Να επιστρέψει αυτά που μα έφερε. Ναι, <σοφεί> ναι, πηγαίρε στο <σοφεί> ταχυδρομείο απ' να περιμένετε να στα δώσουν. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά. Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξη. Κι όμω μιλάει. Πο δικαιούται Να μιλάει. δεν mm. μου λέτε ποιος Ποιο δικαιούται να μιλάει, πείτε μου. Ποιο δικαιούται να μιλάει, κανένα από αυτού που κυβερνούν, Απόστολε. Να, να, να, να αντισύστημα η κυρία Τύρη, στη ζωή Κωνσταντοπούλο. Όχι, όχι. Α, μην ακούσω βάρη στη ξέρει. Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα Μπράβο, και... σα ευχαριστώ κύριε Κοσμικσουτάκη. Ιδιαίτερα. Σα ευχαριστώ. Δεν θέλω από αυτού που να βγει ένα άλλο άνθρωπο, ποιο. Κάποιο που να αγαπάει την Ελλάδα και του κατοίκου τη. σα είπα για τη ζωή που έχει αγάπη δεν θέλετε. Θα yeah. αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω. Α, κι άλλο. Ναι, να σου πω κάτι, πόσο στην ώρα του λαού που έβαλε ένα εχογραφημένο μια μαλακή ένα παίζει, έκαναν φάρσα. Έλα. Όχι, άγνωστο πω δεν είναι AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσε. Ναι, ναι, προπενταετία όμω. Το Jokes Phone, κάπω έτσι λέγω να φάρσα. Ναι, ναι, και, και σκάσαμε αλλά... στο γέλιο. Χωρατό, χωρατό. Χωρατό, ναι, καλά. Άγγινοταν τώρα, ναι, αλλά τώρα αφού γκρίζει την εχογραφημένο. Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν εχογραφημένο και, <χωραφημένο> <χωραφημένο> <χωραφημένο> και τα φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα λέω του και καλά που το στήσα. Σανε... <και> ναι. Γιατί είναι, είναι το κενό παρομογιό με και δεν ξέρω τι κανένα. Αυτό ναι. Εσύ την ήξερα σίγουρα. Ε, βέβαια τώρα τι κολλοί. Έλα ποσολα, Έλα Λοιπόν, έκανε ένα μικρό ζάπερ εδώ τώρα. να δω αν κάποιο έχει βάλει την ίδια για τον Νίκο τον Ρωμανό Σίγουρα, χαμός θα γίνει Όλοι θα παίξουν πρώτο Α, θέμα. Ναι. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο <χαλυσμένο> <χαλυσμένο χαλυσμένο> <χαλυσμένο χαλυσμένο> <χαλυσμένο χαλυσμένο> για να καταλάβει. Ναι, όντως, όντως. Μιλάμε. Εντάξει. του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι γιατί φίλε Πείσε τα άλλα, τα άλλα, ανθρώπινα. Ένα βιτσιδηγά που έχει δει το παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και με ρεστέ. Για άλλη μια φορά, εννοεί. Για άλλη μια γραμμική φορά. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο. Δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα τη δικαιοσύνη. Και από ό,τι διάβασα, παντσιφή τον άφησαν έξω. Ναι, ναι, ομόφωνα. Δηλαδή, αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτό πραγματικά. Ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μιλάνε με τα δεδομένα, έτσι. Εγώ του είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, η οικογενειακή του φίλη, οτιδήποτε.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 Παράλληλα. Εγώ, α πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινε γονέα δύο παιδιών. Τέλο πάντων, κάναμε και σε πολλά πράγματα. Να με ρωτά, διαφωνώ με αυτά που λέτε. Όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα θέλετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέει ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρει, να τα χτυλιτεύει, να τα πάρει ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο. Αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ δεν γίνεται. Όμω, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρα και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσ Το Σκεφτικό το δικό σας, γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλού. Εγώ βλέπω δε βγένει. δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει την τέλος. Δηλαδή θα φουντάρουμε τα μπαλκόνια ή θα 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα ασπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να τα δώσουν. Έλεγα Ποσολαρέ. Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με τον Μαλάκα το καλογερόπουλο από ξένα, αλλά μου έχει κηκεί κάτι άλλο και θα το πω εντάχει. Αλλά είμαι το Ισραήλ γιατί μεθαύριο λειτουργεί, γιατί το κάνουμε την αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουμε την Μπέκη, γιατί σου λέει. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμά μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολά. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ. Το να σου λέει με αυτέ μαλακέσει που λέγει ο Καλογερόπουλο, ένα μαλάκα μακεδόνα που πιστεύει ότι ο μεγαλέξοντα έκανε το Σαβρό του στο Χριστούν και μετά πήγαινε να σκοτώσει του πέρσε που ήταν οι αρχαίοι Τουρκία, το καταλαβαίνω. Πολιτικό να λέει τέτοιε μαλακέ και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη χεμπολά, πάει καλά. Δηλαδή οποιοσδήποτε τα στοιχών μάθει, η Τουρκία με τη χεσμολάκια έχει πόλεμο και να. Αμίνε μια μαλακία ένα, αμέσω δεν πάει καλά. Ναι, ναι, όχι. Ναι. Δηλαδή, δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτό δεν μπορώ. Το κακό είναι ότι Το ξέρει, απλά ξέρει, συνερεπέδη μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, α που ήταν κατά τον Ισλαμιστών αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ τη Τουρκία. Ο Άσαντ, που του κάνει πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάχει το γιατί ήταν ε, χοντρό μου, το είχε χθε. Έχω κατηγορήσει πολλέ φορέ μαγαζιά και πελάτε στον delivery. Τώρα θα τα βάλω με του νταβατζίδε τη εταιρεία. Δεν λέω, πια μα το λέω, δεν έχω θέμα, έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει, το θα βγει του λέω, ρε, φίλε, γιατί μου λε ότι είναι έτοιμη. Μου λέει γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω. Μέχρι σ' όρια 25 λεπτά. Και για να γίνει η παραγγελία θέλει μια ώρα. Οπότε του λέω εντάξει την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουνε. Γιατί λέω δεν πρέπει να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα α, ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη αφού εσύ μας το ζητά δύο ώρε για τιμωρία θα μείνει κλειστό. Κατάλαβε την ταυαντζήλικα μα κάνουνε. Ωραίο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και μαλάκε οι, οι πελάτε. Εγώ εκείνη, νότια, είχα μία παραγγελία. Αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από δύο ώρε. Αυτό να τα <οζάτορες> οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει του deliveryδε να πάνε σε αυτέ τι κολοεταιρείε, ακριβώ όπω σα λέω, σε αυτού του κολονταβατζίδε, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα πέντε παραγγελίε, ο τελευταίο σε έφαγε την παραγγελία του μετά από μία μισή ώρα. Ταγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά, μα κάναν παράπονα. Με λέει, μα σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβε, αυτά πληρώνουμε όλοι. Καλά που παίρνει και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα delivery, δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά. Ε, ρε, σου φ και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Το πόσο φρικτά και πόσο σκατέχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο και σου λέει ψέφλευα φίλε έκανες βολτούλες και καθόσου και περίμενες. Δεν περιμένετε ένα μαλάκα, Περιμένω το μαλάκα, το πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στον μαγαζάτορα και στην εταιρεία. Και στον delivery βάλτε όριο, γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλάκε delivery. Υπάρχουν και delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να του έχω αυτούς συνάδελφου. Υπάρχουν delivery που βρώμανε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατό βγαίνοντα σαν την πολυκατοικία. Ολο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα. Αποστολιάσου, ήθελα να ενημερώσω στο Μαρκόνι ότι σήμερα η ελεύθερη ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του Άντι του Τραμπ για τους το. εξωγήινους. Το. Εντάξει; το. Αν και θα το ξέρει, θα αλλά το τέλος δυσκερή. πάντων, λογικά θα το ξέρει. Ε, δεν τον αφήνεις να μιλήσεις. Εσάς όμως. περιμένω να το μάθω. Καλή εβδομάδα, πολλέ οι εξελίξει σχετικά με του εξωγήνου και το... τα ο... Χαμό γίνεται, χαμομιλιούνια! Ο Ρόμπερτ Μπιγκελό έδωσε. Το Μπιγκελό, ο... ο... ο... ονόματα ο... μετά ο... το Πάσχα. Ο Ρόμπερτ Μπιγκελό, το... παλιά έβγαινε το... και σε το... μπάγκαλό, το... το... τώρα είναι Μπιγκελό. Το έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα. Όσα αντικείμενα κατασχέβασαν σε μηδενική βαρύτητα. Και μεγίγει ο νοσπαρέα. Να. Ναι, και μεγίγει να οντακιά, το... αλλά πολλά. Επικαλήθηκε ένα στρατηγό το 25 και ο βοηθό του. Τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουί Ελυζόντο. Χτυπήσαν τον Λουί Ελυζόντο. Τον ο Λουί Το Χτυπήθηκε ο Λουί. Ο Λουί είναι 7 Τι έγινε. Τον, τον αναζήτησε αμέσω και τώρα πάει καλά. Οι αλήπτε του Μιτζοτάκη. Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπω το Φιλ Σνάιντερ Έχουν πεθάνει πολλοί αστρονά. Δεν το φοβόμουν, Αυτό, εγώ, το, το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν. Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολύ. Μαλέγης να. Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα. Μαλέγης yeah. yeah.